Στοιχείοι 11-15: Οι φύλακε του τάφου δωροδοκούνται. 11. 15 οι και του ταφου δωροδοκουνται 11 οταν δε αυτοί πήγαιναν να αναγγείλουν τάφτα ει τους αποστόλους, οι δού από την φρουράν που είχε τεθεί στον τάφον, ήλθαν στην πόλη και ανήγγειλαν ει τους όλα όσα είχαν γίνει. 12. Και αφού συνήθισαν εκείνοι μαζί με του προεστούς και κάμαν έδωκαν μεγάλο ποσό νομισμάτων ει στους και είπαν. 13. Είπατε ότι οι μαθητέ του ήλθαν εν καιρό και έκλεψαν αυτόν όταν η μη σε κοιμόμεθα. Δεκατέσσερα. Και αν καταγγελθεί αυτό ενώπιον του ηγεμόνος, η θα τον πείσομεν και θα σα απαλλάξομεν από κάθε ανησυχία. Δεκαπέντε. Αυτοί δε, αφού επήραν τα χρήματα, έκαμαν σύμφωνα με τι οδηγίες που έλαβαν. Και διαλαλήθη ο λόγο αυτό περί τη δίθεν κλοπή του σώματο μεταξύ των Ιουδαίων μέχρι τη σήμερων ημέρα.